Κεφάλαιον Β, σελίδα 373, στήχη 1 σε 11, το θαύμα στην κανά. 1. Και την τρίτην ημέρα μετά την αναχώρησή των από την έρημον του Ιορδάνου, έγινε γάμος στην κανά τη Γαλιλαίας και η τοική μητέρα του Ιησού. 2. Προσεκλήθη δε ο Ιησούς και η μαθητέ του εις τον γάμον. 3. Και επειδή εν τω μεταξύ ίνο νοήνος, λέγει η μητέρα του Ιησού εις αυτόν. Δεν έχουν ίνων. Τέσσερα. Λέγει αυτήν ο Ιησούς. Τι κοινών υπάρχει γυναίκα μεταξύ εμού που τώρα ως Μεσσίας διαχειρίζομαι την θείαν δύναμη του πατρός μου και σου που με αγέννησες ως άνθρωπον. Δεν ήλθε ακόμη η ώρα να κάνω θαύματα και να φανερωθώ δημοσία ως ο Μεσσίας. Πέντε. Οι λόγοι ούτιαν τούτης ελέγχθησαν των τόνων. Ως η Μαρία κατάλαβε ότι θα εισήκωνε ο Ιησούς το αίτημά τη. Λέγει λοιπόν η Σουσυπηρέτα. Συμμορφωθείτε προς ως οδηγίας του και οτιδήποτε σα είπε, κάμε 6. Ήσαν δεκαετίες έξι λίθυνες τάμνε, οι ε οποίοι είχαν τεθεί σύμφωνα με τη συνήθεια που είχαν οι Ουδαίοι να πλύνονται και να καθαρίζονται πρωτού φάγον. Η κάθε μία δέα από αυτάς εχωρούσε δύο ή τρει μετρητάς, δηλαδή περίπου εκατόν κιλά. 7. Λέγει σε αυτούς ο Ιησούς «Γεμίσατε τα στάμνας νερό και τα σε γέμισαν εκείνοι επάνω, ώστε δεν έμεινε σε αυτάς χώρος για να προσθεθεί στο νερόν και άλλο τίποτε». 8. Και ύστερα λέγει ο Ιησούς εις αυτούς «Βγάλατε τώρα από τα στάμνα και φέρετε σε Αυτόν που προεξάρχει στο τραπέζι και φροντίζει δια το συμπόσεων». Και εκείνοι αμέσως έφεραν. 9. Καθώς δεν δοκίμασεν ο αρχιτραπεζάριος των νερό που είχε γίνει κρασί και δεν εγνώριζε από πού είναι και ποιος έφερε τούτο, οι υπηρέτεοι όμως που είχαν βγάλει το νερόν και γέμισαν με αυτό τις τάμνες το εγνώριζαν, φωνάζει τον γαυρόν ο αρχιτραπεζάριος. «Δέκα» και λέγει σε αυτόν. «Κάθε άνθρωπος που καλύτερα τραπέζι βάνει στους καλεσμένους πρώτον το καλό κρασί και όταν αυτοί έμβουν εισευθυμία Οπότε ζητούν πλέον ποσότητα κρασιού και όχι τόσο πολύ ποιότητα, τότε παρουσιάζει το κατώτερο. Σύεφυλαξε το καλό και κλεκτό κρασί έως την στιγμή αυτήν. 11. Από το θαύμα αυτό έκαμενε στην Κανά τη Γαλιλαία την έναρξη των αποδεικτικών θαυμάτων του Ιησού και εφανέρωσε την δόξαν και το μεγαλείον τη θεία δυνάμεω και εξουσία του, και με αυτό εστηρίχθησαν οι μαθητέ του στην πίστη του αυτόν.